Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Αρχίζουμε την σημερινή μας εκπομπή με μία είδηση που βέβαια θα έγινε σε πολλούς γνωστή πριν από αρκετούς μήνες. Όσοι παρακολουθείτε τις εκπομπές από το βιβλίο «Ο γέροντάς μου Ιωσήφ, ο ησυχαστής και σπηλαιώτης στην μικράν Αγία Άννα» που συνέγραψε το πνευματικό του τέκνο Γέρον Εφρέμ ο Φιλοθείδης. Θα θυμάστε ίσως ότι πριν από αρκετές εκπομπές μιλήσαμε για τον πατέρα Ιωσήφ τον νεότερο, τον Κύπριο, τον μετέπιτα βατοπεδινό. Διαβάζουμε από εκείνη την εκπομπή μόνον λίγες σειρές.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 Επισκέφθηκε τον γέροντα Ιωσήφ στην μικρά Αγιάνα και από την συνομιλία τους ο νεαρός μοναχός κατάλαβε την αγιότητά του και τον παρακάλεσε να τον κρατήσει κοντά του για υποτακτικό. Αυτά γίνονται πριν από 62 χρόνια όταν ο πατήριο Ιωσήφ ήταν νεότερος Κύπριος όπως είπαμε και μετέπειτα βατοπαιδινός. Γέρον Ιωσήφ πλέον ήταν από χρόνια πνευματικός στην Ιερά Μονίβα του πεδίου, Αγίου Όρους και εκοιμήθη ήδη εν κυρίω όπως επαναλαμβάνουμε πολύ θα το έχετε πληροφορηθεί αυτό τους τελευταίους μήνες. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή Του και να έχουμε τις ευχές και τις πρεσβίες Του προς τον Κύριο. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από την ζωή της αδελφότητος στη Νέα Σκήτη, όπου ετελείωσε ο Σιακός ο Γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Την 1η Ιανουαρίου του 1959, ο Γέροντας άρχισε να μην νιώθει καλά. Αισθάνθηκε μία δυσκολία στην αναπνοή. Τον είδα να χαίρεται και να λέει στον Γεροαρσένιο Πάτερ Αρσένιε ευλογία Θεού Τι είναι Μου φαίνεται ότι κάτι υπάρχει εδώ Και του έδειχνε την καρδιά του Αχ Παναγία μου Να μεγαλώσει αρρώστια Και να φύγω από εδώ το γρηγορότερο Και σταύρωνε την καρδιά του Για να μεγαλώσει δυσκολία και να φύγει έτσι εκδηλώθηκε η καρδιακή ανεπάρκεια με συνεχής κρίσεις. Τόσο όσο χειροτέρευε τόσο χαιρόταν. Πανηγύριζε ο Γέροντας. Δεν είδα τέτοιο λεβέντι άνθρωπο συνεχίζει ο Γέρον Φρέμ, ο φιλοθεήτης, να αντιμετωπίζει με τόση γενναιότητα αυτό που φοβάται ο καθένας μας πάνω στη γη. Αυτό φαίνεται και από την ακόλουθη επιστολή που έγραψε εκείνες τις ημέρες «Εγώ δεν είμαι τόσο καλά. Έχω αυτό το λεύκομα και συνεχώς πρίσκομαι όλος και ως αν λιποθυμία μου έρχεται. Ίσως ο η μέρα θα έχω. Παρακαλώ τον Θεό να με πάρει να ησυχάσω. Έχω κουραστεί από αυτήν την ζωή αλλά δεν πάω. Θέλω να κάνω κάτι καλόν έστω και της ψυχής μου εξερχομένης, να βρει με αγώνα. Εάν αποθάνω, μη με ξεχνάς στην λειτουργία σου. Και εγώ, απ' εκείθεν, θα σε προσεύχομαι πιο περισσότερον, εάν έβρω πιο ησυχίαν. Και τούτο συμβαίνει διότι ο φόβος του θανάτου λυπεί εκείνων που κατακρίνεται από την ίδια εδώ, την συνείδηση. Εκείνος όμως, συνεχίζει ο γέρον Εφραμ, που έχει καλή μαρτυρία από τη συνείδησή του, αυτός επιθυμεί τον θάνατο σαν ζωή. Τα δάκρυά του πάντοτε έτρεχαν, ιδίω την αρχή που αρρώστησε. Άμα ξυπνούσε και ανασηκωνόταν λίγο, αμέσως του ερχόταν μεγάλη δύσπνοια που πήγαινε να σκάσει. Αλλά ο κλαφθμός, κλαφμό. «Μόλις θυμήθηκα την Παναγία μας, τη μάνα μας και δεν μπορώ να μην κλαίω», έλεγε. Αγαπούσε υπερβολικά την Παναγία. Αλήθεια, πώς μπορούσε να έχει καθαρό μυαλό και δάκρυα με τόση αγριπνία και δύσπνια. Δεν ήθελε γιατρό. Παρόλο που δυσκολευόταν από το λεύκομα και την καρδιακή ανεπάρκεια, διότι όλος ο του ήταν πότε θα φύγει. Όπως έγραψε σε μια επιστολή «Εγώ κοιτάζω τα κυπαρίσια που θα ανοίξουν στον τάφο μου». Στην αρχή υποχωρούσαμε στην επιθυμία του και όποτε τον έπιανε κρίσεις, κάναμε απλώς ένα ευχέλαιο και συνερχόταν. Αλλά η μέρα με την ημέρα χειροτέρευε. Το πρίξιμο είχε φτάσει μέχρι τον ομφαλό του. Εμείς θέλαμε να φέρουμε γιατρό, αλλά ο δεν ήθελε και για πρώτη φορά... Διχαστήκαμε. Από τη μία το χρέος της υπακοής, από την άλλη ο πόνος της αγάπης. Τώρα τι γίνεται. Ο πατήρ θανάσιο, ο πατήρ Ιωσήφ ο νεότερος, περί του οποίου είπαμε ότι εκοιμήθη ήδη, και εγώ λέγαμε. Καλά, ο γέροντας μπορεί να μην θέλει, αλλά εμείς σαν παιδιά του πρέπει να φροντίσουμε για τον πατέρα μας. Όμω ο πατήρ Αρσένιος και ο παπαεφρέμ ο Κατουνακιώτης Υποστήριζαν πως πρέπει να σεβαστούμε την επιθυμία του γέροντος. Ο πατήρ Αρσένιος γύρισε και είπε στον πατέρα θανάσιο «Πάτερα Αθανάσιο, αφού δεν επιτρέπει ο γέροντας γιατρό να μην φέρεις». Και ο πατήρ Αθανάσιος. «Θα τον πεθάνουμε με τον γέροντα. Πάτερα Αρσένιε, ο γέροντας έχει αυταπάρνηση». Έλεγε ο Παπαϊφρέμ ο Κατουνακιώτης. Είπε ο γέροντας «Όχι, όχι», εγώ είπα. Στο κάτω-κάτω, τι θα πει η συνείδησή μας και οι γύρω πατέρες? θα ρωτήσουν και δεν βοηθήσατε τον γέροντά σας και τι πνευματικό πνευματικοπαίδια είστε εσείς. Αν φυταραντευτήκαμε αρκετά και στο τέλος υπερίξησε η δική μας γνώμη που ήμασταν περισσότεροι και αμέσως φροντίσαμε για γιατρό πήγα στη Δάφνη, έκανα ένα τηλέφωνο στην Ιερισσό και κάλεσα έναν γιατρό-παθολόγο. Όταν έφτασε τον πήρα παράμερα και του είπα «Κοίταξε, θα πεις το γέροντα ότι ήσουν περαστικός προσκυνητής και τα καλογέρια σας μου είπαν να σας δω, μια και είστε άρρωστος». Πηγαίνω εγώ μέσα. «Γέροντα, ένας γιατρός ήρθε, προσκυνητής». Να τον φέρουμε μέσα να σε δει. Απ' τον Θεό θα είναι παιδί μου. Φέρ' τον μέσα. Τον κοιτάζει ο γιατρός και του λέει. Έχεις καρδιοπάθεια προερχομένη από ποιόδεις αμυγδαλές. Θα πεθάνεις αν μείνεις έτσι. Θεός χωρέ Καλά είπατε θα πεθάνεις και εγώ να πεθάνω θέλω. Για να γλιτώσεις θα σου δώσω χάπια για το πρίξιμο και ενέσεις για τις αμυγδαλές. Τέλος πάντων, ας τις κάνω. Με το που τελείωσαν οι ενέσεις, έλεγε κατόπιν ο γέροντας, «Βρε, δεν πέθαινα τώρα και τα χέρια μου έδειξα για να μου κάνουν ενέσεις και τον πισινό μου έδειξα, βρε, τι έπαθα, όπως είπα στον Θεό. Δεν θέλω γιατρούς, θέλω εσένα, Θεέ μου» γιατρό να έχω λίγο αργότερα αφού πήρε τα φάρμακα και τις ενέσεις ένιωσε ανακούφιση ο γιαροντάς όταν πήγαμε μέσα μας είπε καλός στη ζωή μου πρώτη φορά με βλέπει γιατρός καλός γιατρός ήταν μου βρήκε τι έχω και με τα λόγια αυτά γύρισε και με κοίταξε στα μάτια έλα εδώ κούτσικο Μόνος του ήρθε ο γιατρός. Ο Θεός τον έστειλε. Ναι παιδάκι μου. Του Θεού ήταν. Θεός χωρέστον. Ωραία. Ξεπέρασα τον σκόπελο. Αλλά εγώ τώρα είπα ψέματα. Και μάλιστα στον γέροντά μου. Και τώρα πώς θα πάω να λειτουργήσω το βράδυ. Πρέπει να του πω την αλήθεια. Να εξομολογηθώ. Το βράδυ λοιπόν μετά την αγρυπνία που μαζευτήκαμε για τη Θεία Λειτουργία ο γέροντας καθόταν στο στασίδι του. Πήγα το έβαλα μετάνια και του είπα «Γέροντα, με συγχωρείτε. Τον γιατρό που ήρθε εμείς τον καλέσαμε. Αλλά το κάναμε γέροντα από αγάπη σαν παιδιά σας γιατί είστε ο πατέρας μας και πρέπει να σας φροντίσουμε». Με κοιτάει. Κατάλαβε βέβαια με ποιο σκοπό το έκανα και με ένα χαμόγελο μου πήρε το κεφάλι μου και μου το έσφιξε. Α, αυτό το κεφαλάκι γεμάτο μυαλό είναι. Άντε παιδάκι μου, πήγαινε και λειτουργήσε. Θεός χορέσου. ξέρω ότι το έκανες από αγάπη. Την παραμονή της είπα θα πήγαινα στη Μονή του Αγίου Παύλου που γιόρταζε και υπαγόμασταν διηγητικά. Μόλις πήγα να βάλω μετάνια, τον έπιασε η καρδιά του σε μεγάλο βαθμό και έφευγε. Είχε γίνει η μορφή του σαν νεκρού, ίσα ίσα που ανέπνεε. «Η Ιησού μου, ελέησον με. Η Ιησού μου, ελέησον με. ισού μου, Ελέησον με, ισού μου, ελέησον με. Λίγη αναπνοή είχε και αυτή τη χρησιμοποιούσε για να λέει την ευχή ασταμάτητα. Μόλις τον είδα εγώ έτσι φοβήθηκα. Είπα μέσα μου, μπα, δεν έχει πνοή. Πάει, τελειώνει. Του πιάνω τον σφιγμό σχεδόν τίποτα. Τρομαγμένος τον ρώτησα. Γέροντα, θα φύγετε. Όχι. Μου κάνει νόημα να του κάνω ευχέλαιο. Μόλις κάναμε το ευχέλαιο, αμέσως καλυτέρεψε. Σαν με μαχαίρι σταμάτησε το πρόβλημα της καρδιάς. Πέρασαν έτσι μερικοί μήνες με σχετικά σταθερή την κατάστασή του. Ήρθε και η ευλογημένη μεγάλη τεσσαρακοστή. Εδώ για μια ακόμη φορά εξεπλάγει από την βαθύτατη διάκριση του γέροντος. Ω γνωστόν, ο γέροντας ήταν αγωνιστής και νηστευτής, σε υπερφυσικό, θα έλεγε κανείς, βαθμό. Όλη του ζωή στάθηκε σαρακοστιανή. Εντούτοι, στην τελευταία του σαρακοστή, αποφάσισε για πρώτη φορά στην μοναχική του ζωή να καταλύσει έβλεπε προς το σώμα του, δεν μπορούσε πλέον να ακολουθήσει τις ψυχικές του ανατάσεις. Γι' αυτό αποφάσισε να καταλύσει, ώστε να δυναμώσει λίγο το σαρκείο του και να αγωνιστεί καλύτερα στην προσευχή. Πέραζε η Τεσσαρακοστή και το τρισευλογημένο Πάσχα, τον έπιασε ξανά η καρδιά του για τρεις ολόκληρες ώρες. Τον έβλεπα μπροστά στα μάτια μου να σβήνει. Σφυγμό δεν είχε ρωτώ, γέροντα θα φύγετε, όχι παπά μου λέει, να σας κάνω ευχέλαιο, ναι μου απαντά. Μόλις κάναμε το ευχέλαιο, σταμάτησε το πρόβλημα της καρδιάς. Όταν η καρδιακή κρίση του γέροντος παρήλθε, έκλε και έλεγε μία φράση της νεκροσύμου ακολουθίας. Είμαι αλίμονο. Η αγώνα έχει η ψυχή, χωριζωμένη εκ του σώματος. Τι δάκρυα που είχε, τι κλάματα που έκανε όσο πλησίαζε προς το τέρμα. Έλεγε ο Γερό Αρσένιο. Γιατί κλαις, ακόμα κλες; αφού δεν επιτρέπεται από την υγεία σου. Άσε με Γερό Αρσένιε, πάψε, άσε με, άσε με. Εκείνο το καλοκαίρι έπαθε άλλη μια μεγάλη κρίση. Την προηγούμενη μέρα καθίσαμε μαζί διότι είχε γράψει κάτι γραμματάκια και επειδή πλέον οι δυνάμεις του δεν του το επέτρεπαν μου υπαγόρευε και έγραφα εγώ. Το πρωί του είπα Γέροντα πάω να ρίξω τα γράμματα γρήγορα να γυρίσεις σε θέλω δίπλα μου. Μου δώσε και κατάλαβα. Έτρεξα σαν αστραπή και έδωσα τα γράμματα και με το που γύρισα τον έπιασε η καρδιά του. Είχε προβλέψει το καρδιακό επεισόδιο. Είχε γίνει όπως ο νεκρός. Και ενώ ήταν στις ίστατες στιγμές του, έλεγε συνέχεια την ευχούλα. Ιησού, μάνα μου, Ιησού, μάνα μου, Αποκαλούσε την Παναγία Μάνα Επειδή πλέον η καρδιά ήταν πολύ αδύναμη έλεγε την ευχούλα προφορικά με το στόμα όσο μπορούσε Εγώ δίπλα του του κράταγα το χέρι και για να τον ενθαρρύνω μα και για να πιάνω το σφιγμό του και ενώ ήμουν σε τέτοια αγωνία ήρθε ένας μοναχός να δει το γέροντα Τι θέλετε πάτερ να δω το γέροντα. Ο γέροντας τελειώνει. Να φύγω, ρωτάει. Ναι, διότι δεν μπορεί να σας μιλήσει. Επί τέσσερις ώρες αγωνιζόταν ο γέροντας και τελικά άρχισε να καλυτερεύει. Όταν συνήλθε με ρώτησε. Τι ήθελε ο πατήρ Κωνσταντίνος. Πώς τον είδε αφού αποσφημού ήταν μηδέν. Ήθελε να σε δει γέροντα και του είπα ότι δεν μπορείτε. Καλά. Γέροντα θα φύγετε. Όχι. Εντυπωσιακό. Όχι μόνο προγνώριζε πότε θα του συμβούν καρδιακά επεισόδια, αλλά και αν θα φύγει όχι. Πώς ένιωθες γέροντα αυτή την κατάσταση που υπέφερες, όπως ο άνθρωπος με γυμνά πόδια σαν αμένα κάρβουνα. Έτσι αισθανόμουν. Έτσι και γόμουν από την καρδιά. Να με εύχεστε. Παρόλο τον βαθμό αγιοσύνης του, από ταπείνωση ήθελε τις προσευχές μας. Τον βλέπαμε σιγά σιγά να σβήνει, να μας φεύγει και φοβόμασταν την ορφάνια μας. Τότε, δια της πύρας καταλάβαμε, όσα διαβάζαμε στα συναξάρια, τι είδου θλίψη ένιωθαν οι υποτακτικοί όταν έχαναν τους Αγίους Πατέρες τους. Πού θα ξαναβρίσκαμε τέτοιον πατέρα, τέτοιον αλάνθαστο οδηγό, τέτοιον παιδαγωγό εν Χριστό. Έτσι προσπαθήσαμε να τον πείσουμε να δεχθεί η ατρική με την ελπίδα να τον κρατήσουμε όσο περισσότερο γινόταν κοντά μας. Μα απάντησε μη άδικα. Είναι η ώρα μου να φύγω, μόνο με ταλαιπωρείτε. Αλλά αφού επιμένετε, κάμε τόπους νομίζετε. Και με την ευχή του προσπαθήσαμε, ιδίως ο πατήριο Ιωσήφ, ο νεότερος, να έρθουμε σε επικοινωνία με διαφόρους γιατρούς. Γράφαμε τα συμπτώματά του σε πνευματικά του παιδιά, που ήσαν γιατροί και μας έστελαν φάρμακα. Μας έστελναν και χρήματα, διότι φέραμε και γιατρούς απ' έξω επανειλημμένους και η κάθε επίσκεψη μας τύχησε πάνω από χίλιες δραχμές της τότε εποχής, χωρίς τα φάρμακα. Αλλά δεν ήταν θέλημα Θεού να μείνει. Πράγματι ήταν ο καιρός να φύγει. Αυτό φαίνεται και στις επιστολές που έστελνε τότε. Εγώ πλέον εισθένησα. Είμαι ο ένας παράλυτος. Δέκα βήματα να κάμω δεν εμπορώ. Με τα σενέσεις με κρατά ο ιατρός και μου λέει ότι θα γίνω καλά και η συνοδεία μου κλαίει. Καν θέλω, καν δεν θέλω, δεν με αφήνουν να αποθάνω. Λοιπόν, έχει υπομονήν. Εγώ δεν είμαι καλά. Έξοδα πολλά και φάρμακα, αλλά η γεία ουδαμός. Αργά-αργά βαδίζω δια την εκείθεν πατρίδα. Οι συνοδεία προσπαθούν με όλα τα μέσα να με γυρίσουν ο πίσω, αλλά δυστυχώς βαδίζω ο Γοργός προς τον τάφον. Θα πάω εκεί να σας περιμένω. Και σε άλλο γράμμα σου έγραψα ότι η δύσπνοια είναι από την πάθηση της καρδίας, αλλά κατά «Η αλήθεια είναι από τον Θεόν». Διότι επειδή νέος η αληθεια ειναι απο τον θεον διοτι επειδη νεος η με την προέρεσιν, τώρα είναι ανάγκη να αγωνιστώμεν παρά προέρεσιν, δια να έχουμεν και μισθών περισσότερων. Τα βλέπω όλα παιδί μου, αλλά τι να κάνω. Οι αδελφοί σου δεν ησυχάζουν. Ζητούν να με ζωντανέψουν. Εγώ βλέπω χειρ κυρίου επάνω θένουν. Κλαίω ο απαρηγόρητα και ανοφελός. Τους φωνάζω «Αφήστε με να αποθάνω». Εκείνο τον καιρό ο παπαεφρέμου Κατουνακιώτης παρακάλεσε τον γέροντα λίγο πριν κοιμηθεί να του γράψει μια επιστολή για να την έχει ως κοιμήλιο και του έγραψε τα εξής λόγια «Σπλάχνα μου θεία και ιερά» «Αγαπητών μη τέκνον Παπά Εφραίμ, έχεις τα πατρικά μου φιλιά. Έχεις ολόκληρον την αγάπη μου, έχεις την ευχήν μου, την μόλις αποπνέουσαν η μην πριν δύο ημέρας». Πολύ βαρέως δέκα ημέρας δεν έφαγα τίποτα. Τώρα πάλιν τας δύο ημέρας ήλθαν κάτι φάρμακα από την Αμερική και ήρξα να τα παίρνω και βρήκα ωφέλεια. Να είδομαι μέχρι πότε θα βοηθήσουν. Εγώ δεν νομίζω ότι θα γίνω καλά. Όσο κι αν πολεμάνε η συνοδεία, δεν κάνουν τίποτε. Μόνον με αργοπορούν εις τον αφήγο. Έχω φαρμακοθεί. Το σώμα μου δεν θα αρέσει εις τα σκουλίκια και θα μείνει το. Δεν θα του αρέσει να το φάνε. Λοιπόν, μείνε ήσυχος. Τώρα ακόμη δεν ήλθεν η ώρα. Σας ασπάζουμε όλο τα ταπεινό και απολυπαθή, Γέροντα Ιωσήφ. Κύλουσε ο καιρό και η κατάσταση του γέροντος σταθερά χειροτέρευε. Ήταν πλέον στην τελική ευθεία. Δεν τον αφήναμε καθόλου μόνο του. Πάντοτε κάποιο από εμά, εκ περιτροπή, για να μην τον κουράζουμε, ήταν διαρκώς κοντά του. Μια μέρα καθόμασταν μαζί στο κελί, ο γέροντας στην πολυθρονίτσα του και εγώ από πίσω τον κρατούσα. Ξαφνικά άνοιξε η πόρτα από την εκκλησία και κατόπιν άνοιξε η πόρτα του δωματίου, όπου ήταν ο γέροντας και εγώ. Κοιτάζω και βλέπω έναν Γιγαντόσομο μοναχό, χωρίς γένια, με κουκούλι που είχε σταυρό μπροστά, με αγγελικό σχήμα κόκκινο και με το πολυστάβριο, όπως εμφανίστηκε στον Άγιον Παχώμιο. Ήταν γλυκής και αυστηρός σύγχρονο, και ολόλευκος. Σου προξενούσε φόβο και ταυτόχρονα αγάπη και τα δύο μαζί, φόβον και αγάπην. Μόλις μισό άνοιξε την πόρτα, κοιτάει κατευθείαν εμένα κατάματα και μετά τον γέροντα. Κλείνει την πόρτα και φεύγει, χωρίς να μιλήσει. Αλλά είχα την αίσθηση ότι μας είπε, άχρη και Και ένιωσα μέσα μου, με αψιγουριά, ότι ήταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Τότε μου είπε ο γέροντα. Κουτσικό τον είδε, τον είδα γέροντα ήταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και μας είπε άχρη καιρού δεν άνοιξε το στόμα του αλλά όμω μίλησε μίλησε με τον ενδιάθετο λόγο έτσι όπως επικοινωνούν οι Άγγελοι και οι Άγιοι. Και εγώ είχα την πληροφορία ότι άχρη καιρού σημαίνει μετά από ένα διάστημα θα ξαναέρθει. Πράγματι, δεν πέρασε μήνας και ήρθε και πήρε τον Γέροντα. Κάποια άλλη μέρα ενώ έκανα το διακόνημά μου, μαγειρεύοντας για τη συνοδεία, έλεγα και την ευχούλα προφορικά με το στόμα. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ο γέροντας με παρακολουθούσε με το κομποσκινάκι του και καθώς με έβλεπε να εργάζομαι και να λέω την ευχούλα προφορικά, χαιρόταν πάρα πολύ, διότι όταν έβλεπε κάποιον να μην λέει την ευχή, σκεπτόταν. Τι λέει μέσα του, μήπως ο του γυρνάει εδώ και εκεί. Και σαν πνευματικός πατέρας ανησυχούσε. Αλλά όταν μας άκουγε, τότε βεβαιωνόταν ότι πράγματι προσευχόμεθα. Και εκείνη τη στιγμή που εγώ μαγείρευα με την ευχή, έτσι από χαρά, αλλά και διότι θα έφευγε από τη ζωή, μου είπε. Παιδί μου, λέει την ευχή. Θα την έχεις παρηγοριά στη ζωή σου. Κράτησέ την και όλα θα πάνε ρολόι. Κράτα την αυχή και θα βγεις πέρα. Μη φοβάσαι. Διότι μετά την αναχώρησή μου αυτή η ευχή θα σου είναι τα πάντα και θα σε κρατήσει στον πνευματικό και μοναστικό σου δρόμο. Μη την αφήνεις παιδί μου. Με την ευχή σας γέροντα θα την κρατήσω. Και συνέχισα μεν εγώ να μαγειρεύω, ο Δε κάθισε δίπλα μου και με άκουγε. Κάποια στιγμή, λίγο πριν το ουσιακό του τέλος, σκέφτηκα μέσα μου. Τώρα, αν κοιμηθεί ο γέροντα, τι θα κάνω εγώ? Θα πάω σε ένα ησυχαστικό μέρος, που δεν θα με πλησιάζει άνθρωπος, θα αφήσω και τη λειτουργία, θα δίνω τα σταυρουδάκια, θα παίρνω λίγο παξιμάδι, τρόφιμα στους δύο μία φορά και πάλι θα φεύγω. Και όπως με δίδαξε ο Γέροντας στην προσευχή, έτσι θα κάνω. Θα εξαφανιστώ, δεν θα έχω επικοινωνία με τους ανθρώπους. Θα απολαύσω το μέλι της ησυχία. Και ενώ σκεπτόμουν αυτά, με ο Γέροντας και με ρώτησε. Δεν μου λες, τι σκέπτεσαι να κάνει όταν φύγω, ξέρω, ξέρω, Γεροντά. Τίποτα. Κοίταξε, επειδή είσαι ζαρωμένο και ο πιο άχρηστο, άμα θα φύγω θα μείνει εδώ. Θα σ' αφήσω το εκκλησάκι του Ευαγγελισμού και υποτακτικό τον πατέρα Τιμόθεο. Να ανεβλογημένο. Δεν αντέδρασα. Συνήθως πεθαίνει ο γέροντά σου και ελευθερώνεσαι. Όμω η δική μας συνοδεία την υπακοή την κράτησε συνέχεια και μετά τον θάνατο του γέροντό μας. Μετά την κοίμησή του βαδίσαμε όπως εκείνος μας όρισε. Ο γέροντα σωματικά είχε γίνει ράκος από τις ασθένειες. Συνήθως όταν αισθένει το σώμα, θλίβεται και η ψυχή. Εν εσωτερικά ο γέροντας ζούσε ουράνιες καταστάσεις. Λίγες μέρες πριν την κοίμησή του, προς μου και βοήθεια πνευματική, ο γέροντας με πήρε ιδιαιτέρως και μου εκμεστηρέθηκε τα ακόλουθα. Παιδί μου, νιώθω μέσα μου ολόκληρο τον παράδεισο. Χάρη πολύ μεγάλη. Η ευχή πάει ρολόι. Πάθος δεν βλέπω να κινείται κανένα. Ευλογία Θεού. Δεν αισθάνομαι πόλεμο. Δεν έχω λογισμούς. Δεν έχω επαναστάσεις. Όλα αυτά δεν είναι σημερινά κατορθώματα. Είναι από την νεότητα. Είναι καρπός των νεανικών κόπων. Τότε έγιναν όλα αυτά και τώρα έρχονται τα άνωθεν βραβεία. Βλέπεις οι κόποι της νεότητος τι κέρδος έφεραν. Βλέπεις ότι τίποτε δεν πήγε χαμένο και ότι το κάθε τι το μέτρησε ο Θεός. Και για ένα ποτήρι νερό αξιώνεται μισθού ο Χριστιανός. Πολλό μάλλον η μοναχική ασκητικοί κόποι που ενώπιον του Θεού την χάνουν πολλών ουρανίων δωρεών. Στον παρόντα κόσμο με χάρη και ευλογία, ενώ στον άλλο κόσμο κατατίθενται στην τράπεζα του Θεού, ως ποσόν που θα το σηκώσει ο μοναχός όταν θα βρεθεί στην ουράνιο βασιλεία του Θεού. Δηλαδή, οι καταθέσεις των κόπων του τον περιμένουν και αναλόγως του ποσού που έχει από εδώ καταθέσει, εκεί στον παράδεισο, θα απολαμβάνει τον πλούτο της Θείας Χάριτος. Όσα πιο πολλά έχει μαζέψει ο Χριστιανός εδώ με τους κόπους του, τόσα και απείρως περισσότερα θα απολαμβάνει στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό, εάν δεν αγωνιστείτε, εάν δεν κοπιάσετε, εάν δεν εργαστείτε τώρα στα νιάτα σας, δεν θα έχετε στα γεράματα σας κέρδο. Δεν θα έχετε πάρει σύνταξη πνευματική Γι' αυτό προσπάθησε κι εσύ, παιδί μου, να κοπιάσεις ώστε όταν περάσει η ηλικία και έρθεις στα γεράματα να έχεις πνευματικό απόθεμα. Όπως έλεγαν οι παπούδες μας, έργασε τα νιάτα σου να βρεις στα γεράματά σου. Και σου τα λέω όλα αυτά για να τα θυμάσαι επειδή είσαι μικρός και θα σου χρειαστούν μεθαύριο. Και το μεθαύριο αυτό, αγαπητοί Ακροατέ, είναι ότι ο Γέρον Εφρέμ, ο φιλοθείτης, εδώ και πολλά χρόνια βρίσκεται στι Ηνωμένε Πολιτείε τη έχει ιδρύσει πολλά Ορθόδοξα μοναστήρια, ένα ανδρό και πάρα πολλά γυναικεία σε ολόκληρη την Βόρειο Αμερική. Και με αυτά, αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Πρώτο Θεός, θα συνεχίσουμε και στην επόμενη για το οσιακό τέλος του γέροντος Ιωσήφ.